Σύντροφε, Έλα. άκουσε λίγο στο βάθο κάτι. Είναι η απολογία τη επαναστάσεω. Μάλιστα, το... ακούω. Άκουσε με λίγο και θα το συνεχίσω. Ακούω. Καλά που περνάτε σε αυτό το σπίτι. Τι λέρε, παιδί μου. Αρατρίχιασα. <σμήνου> Σύντροφε, θα σου πω κάτι. Μαθήματα ιστορία. Τώρα, όποιο θε από αυτά, θα το παίξει. <εκλήνου> Πώ λεγόταν η περιοχή που είναι χτισμένη σήμερα, τα τέο βασιλικά ανάκτορα η Βουλή των Ελλήνων Πώς? και ζόρεμα Μάλιστα. και σε κάτι που θα συμφωνήσουμε και οι δυο μας Τι? το τάγμα του Αζόφ Σε ποιον έδωσε συνέντευξη στον αρχηγό του κράτου, είναι μετά από 20 μέρε, τον Τασούλα. Ό, oh, ναι, σωστό. Σωστό, 1-0. Ζήτω η Ουκρανία, ζήτω η. Μαλακία Έτσι για να δούμε ποιοι κυβερνούν σε αυτό τον τόπο. Το πολίτευμα τη Ελλάδος με το δημοψήφισμα του 73, επειδή εσύ είσαι μικρό, δεν τα ξέρει, είναι προεδρική, όχι προεδρευμένη δημοκρατία. Mm. Ο πρόεδρο Δημοκρατή ήταν ο πρώην ο Γιώργο Παπαδόπουλο, και μετά ο Κιζίκης, στον οποίο έκανε υπόκλιση ο φερόμενο τη Γαλλία ο Και με συνταγματική πράξη. Είστε ο γυρεότερο και... ή ο χειρότερο. Νίτοχο. Η Κύπρο κείται μακρέν. Αυτό πρέπει να μάθουν οι νεότεροι. Αυτό έκανε συνταγματική πράξη. Δηλαδή πραξικόπημα. Και επανέφερε πάλι τον πρόεδρο από τον οποίο το διέλυσε μόνο του. Ενώ έκανε δημοψήφισμα για βασιλική δημοκρατία. Στην οποία ο λαό επανέλαβε τα ίδια που είχε κάνει στην επανάσταση. Τι βαρέα, τι ανθυγιεινά πρέπει να πάρω. Τι χάπια πρέπει να τα ταεί αυτό το λαό. Βλέπει λοιπόν και σκέψω ότι όλοι οι εργαζόμενοι ψηφίζουν τον κούλη. Και θα σου πω ένα τελευταίο αν θέλετε να κάνουμε όλοι έναν έρανο να μαζέσουμε όλου αυτού Να του βάλουμε στο και να του βγάλουμε μετά από 300 ή 400 χρόνια όπω κάνει το Google Disney. Ε, hey, να σε καλά. Κατάλε hey, ο παλούρος στον τίγων στο λέω. Δεν αντέχω ναι, αλλά ναι. φτάνει, να σε καλά. Εγώ μόνο, μισθό, μου στέφω. Φύγε. Έλα από Έλα. του χατζιδάκι που είπε τα 9 παρουσίασα 9. Διαφορετικού τομεί που τα πράγματα θα αλλάξουν. Φίρδιν. Πάλι καλά που δεν την αλλάξανε, μην Δεν άκουσα καλά. 9 μέτρα είπε είτε 9 μέρα. Του κόλλου. Του κόλλου τα 9 μέρα. Του τα 9 μέρα. Κόλο είναι ο Χατζηδάκη ή του κόλλου τα 9 μέρα. Και αν ο Χατζηδάκη είναι κόλλο, γιατί δεν θα φάγει περισσότερο ξύλο τότε. Ε, είμαστε κατά της βίας. Ε, δεν είμαι κατά τη βία. Είμαστε κατά της σωματικής βία ή υπέρ τη κομματική βία. Εγώ είμαι υπέρ τη βία. Η βία είναι η μάνα τη ιστορία. Έτσι κι αλλιώ βία Ακόμαστε βία θα δώσουμε. Δεν πάει έτσι. Έτσι ακριβώς πάει. Α, έτσι πάει. Καλή χρονιά, καλά ταξίδια, καλέ πτήσεις Με το νέο έτος περνάμε το τι πρέπει να γίνει. Λοιπόν, γιατί πρέπει όλοι να πάρουν το βιβλίο Τα όνειρα του Αϊνστάιν εκδόσει κάτωπτρο του Άλλαν Λάιπαν. Διότι περιγράφει πω το ανθρώπινο σώμα πάει αργά, αυτόματα στι διάφορε βαρύτητες Και δεύτερον, γιατί η ορθότητα δεν άλλαξε το 25, να... δεν σε άλλαξε καθόλου. Να το και να μην βρίζουν το μάνο Δανέζιο ότι δεν τα λέει καλά και μάλιστα ιερωμένοι. Πολύ καλά τα λέει και ο μάνο Δανέζιο. Και εγώ για του εξωγήνου και οι χριστιανοί Ορθόδοξοι, εμένα αυτοί με πήγανε στο ανώτατο επίπεδο. Ah, Α, πες ζωή, τώρα, αυτοί σε κατέστρεψαν. Είμαστε μόνοι στο διάστημα. Θα πάρουν όλοι το βιβλίο του Δημήτρη Κοτσάκη. Είμαστε όλοι στο διάστημα. Εκκλησιαστικέ εκδόσει ζωή. Είναι ο καθηγητής Πανεπιστημίου Αστρονομίας Αθηνών που μαθητή είχε το Μάνο Δανέζη. Θα πάρουν αυτό το βιβλίο 1,5 ευρώ. Κάνει και έχει μέσα στην 112 σελίδα τα είδη ηπτάμενο δίσκων αλλά στην 147 λέγει εκεί ο καθηγητής Πανεπιστημίου η χριστιανική άποψη εν το οίκο του πατρός μου πολέμω και άλλα πρόβατα έχω και σε άλλες αυλές είναι οι παρατηρητές του ουρανού συνευρέθεσαν δεν γίνεται αυτή τη συνέβεση των παρατηρητών και της uh, παρτούζης και αυτά δεν το μπορώ. Λοιπόν, έλα γεια! Ε... Φτές δεν είμαστε Έλα Απόστολε, ελπίζω να είσαι καλά Ε, εντάξει ε, εντάξει, εντάξει, δεν μου λες Πώς αισθάνεσαι σήμερα που πήγατε κουβά, Πιστεύατε ότι θα βγει ο Παύλος Ντεγκρέας Πρόεδρος, αλλά τελικά δεν βγήκε άλλο Ξενερώσαμε, πρόκλης. να μιλήσω ειλικρινά, ξενερώσαμε Μπράβο, όχι μπράβο που ξενερώσατε Μπράβο που είσαι ειλικρινής Ε, τι να πω τώρα, κοροϊδευόμαστε. <ΣΣ2> Εσείς δεν θέλετε να διαλέξετε ένα επίθετο; Μα έχω διατυπεί <συλίως> εδώ, δεν Δεν μου λε, έλεγε ο Χρυσοκοίδη ότι είναι λίγοι οι αστυνομικοί που βρέθηκαν, ξέρω εγώ, επίοργοι. Πολλοί είναι. Δεν δέκα στελέχη. Και ευτυχώ είναι, είναι πολλοί, τον... δηλαδή. Έλεγε ο Παλάκη πάλι ότι είναι μεμονωμένα περιστατικά. Απλά είναι λίγο αυξάνονται γεωμετρικά. Δεν μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό το πράγμα. Ναι, εντάξει, δεν ήμουν ποτέ υπέρ τη γεωμετρία. Δηλαδή, νομίζει και αυτοί που το λένε, ξέρουν τι σημαίνει γεωμετρία. Ναι, εντάξει, είναι και αυτό τώρα. Ακόλυσα να με μετρελαίνεις Α έχουμε υπερπλαιώνας λέει, Στόχων λέει Δύο φορές πάνω 8 δις κέρδη από τους φόρους Πόσα έχει την τσέπη σου έχεις εσύ έχω Πόσα έχεις Κάτσε να πιάσω Όπα όχι Αυτό είναι άλλο Αυτό α, ααααθελοξύρισμα Τέλος πάντων Έχω κάτι λίγο Κάτι πιάνω Έτσι σου λέω. Δεν έχω τίποτα, μία. δεν υπάρχει κανένα στο σούπερ από Λάρα Εδώ θέλει λέιζερ, πιάνω ακόμα εγώ λίγο λέιζερ. εντάξει, το βρω. τα κύριε Πρόεδρε. Ωραία, καλά. Πολύ, έλα, Έλα, Αποστόλη, καλημέρα. Καλημέρα. Έχω αποκλειστική είδηση. Σύμφωνα με τον κύριο Χρυσοχοίδη, το ανακοινώ σε λίγε μέρε, βρέθηκε αποτύπωμα σε κολλό χαρτό του Μπαλούρδου και θα τον βάλουν σαν εγκέφαλο στην οργάνωση που τα έπαιρνε από του οίκου ανοχή και από τα φρουτάκια. Αποκλείεται. Καταρχά, είναι ψέμα όλο. Αποκλείεται οι αστυνομικοί να είχαν σχέση με τέτοια προστασία και αυτά. Πώ πήγε το μυαλό σου. Σε λίγο θα πούνε ότι κάποιοι και χρυσαυγίτε. Σου λέω, θα βάλουν σαν αρχηγό τη οργάνωση τον Μπαλούρδο. Να τον βάλουν. Με αποτύπωμα σε κολόχαρτο. Ναι, γιατί έχει το καλύτερο. Το κοροδάχτυλο του Μπαλούρδου ήταν πάνω σε κολλόχαρτο. Αυτά, αποκλειστικό. Φελούρδε, δημοσιογράφο, με! Καλό, Μωρή ψευτοκομμούνα, τι κάνει. Καλά, εσύ. Τούλησα, Μωρή βρώμα. Καθόλου. Καθόλου. Καθόλου, έχω απολυμάνει, οπότε δεν περίμενα του ποντικού να εφαλιστούν ξανά. Εντάξει, πάμε τώρα γι' αυτό. τα Καλά, δεν πειράζει, θα σου περάσει, δεν τίποτα. Ναι, ο κ. ναι. Ανέλπιστο. Καλημέρα, ανέλπιστο. Κύριε Μπαρβαγιάννη, σα πειράζει, ότι υπάρχουν πολύ σημαντικότερα πράγματα να ασχοληθούμε. Εμείς καθόμαστε ασχολούμαστε με γιατί όσο ασχολούμαστε του βίντεο μαξία, αλλά επειδή άκουσα τον στο πάλι να λέει τα δικά του, ήθελα να δύο πράγματα. Πρώτον, όταν θα έρθει να μα να πάρει Δεν νομίζω Έλα, ρε, αποσόλυτο και του και με πάνω στην οροφή, θα πέσω, Γιώνα. Τι κάνει πάνω στην οροφή, παιδί μου, δεν έχει σήμα, βλαμένο είσαι την κεραία με το ένα χέρι, σαν το ψάλτη. Πέσε! Τι λέει ο μαλάκα, Κρατά την κεραία του, κατελάκι. δει, σου δεν θα σου ούτε θα κάνω τέτοιο. δεν είχα ελπίδα, έτσι κατάλαβα το ομοφοβικό σχόλιο, οπότε δεν υπήρχε Πίδα, θα έχουμε γλιτόμο, πίδα! Να πες, πού να πες, άμα πες θα με μαζεύνε με το κουταλάκι! Δεν έχει ομοφοβικό ρε δεν τρέπετε καθόλου αυτός που έχεις δίπλα! Ούτε μια αναφορά στο Τζίμι το Πανούσι δεν έχει να κάνει, Δηλαδή τόσο τροπή και πέρσι το είπα! Mm. Θα ετοιμάζουμε είτε, την παρασκευή είτε, αφιέρωμα. Άντρες, εποστολί, άντρες, πούμε γιατί δεν τον άλλο ίδιο. Έλα μωρέ, παππούλη σαμές σου βρίκες. Κάνενα ίσιο την εκπομπή σου δίμη. και δεν ανοίγει μπανδάρισε και τι τι μαλάκι Oh, mon amour, écoute-moi. Oh, mon amour, écoute-moi. Déjà la vie t'attend là-bas. Mais oh. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Λοιπόν, πλέον είμαι μαλάτη ξεντιμένο ηλεκτρολόγιο. Αλλάζει πλέον να το μπουν και αυτό. Τι έλθει ε... απ' αυτά, α, το ξεντεμένου. Ό,τι θε, βάλτε, το μαλάκα. Όχι, τι έλειπε αυτό, το άλλο δεν είπαμε. Εντάξει. Ναι, τόσο γι' αυτό. Πλέον έχει γίνει μετάβαση. Φιλομετάβαση. Αναλόγο. Πήγε σε έκανε εκεί την αλλαγή αυτό την τρεπώ να δω. Εγώ ξέρω το ότι εδώ πέρα ήρθα και σεραγούρι σε φασισμό. Μάλιστα. Ακόμα γιορτάζουμε για το θάνατο του φασίστα. Επειδή πήγε εσύ, έ. Κύδε γούρι που φέρε. Θα λέω καφέ. Έκανα και εδώ στην Ελλάδα, πεθανοσεμιτή. <σίλω> Δεν έχει <ατύχεσαι> πια. Είδε <σίλω> τι ένα ανθρωπάκο ωραίο ταξιδί λέει ότι είναι. Μίλησε όμορφο άνθρωπο, να του δώσω και εγώ μια απάντηση. Άμα θε και θέλει να την βγάλω. Σαν <σίλω> <σίλω> Ναι, γιατί άκουσα τον άλλο ρε Μάλακα. <σίλω> ο άλλο, η κλαγανιά η κομματική που είπε φτώχεια για τα ταξί. <σίλω> Αυτό σαλτάρισα εγώ. Γιατί είναι ένα αντικείμενο που το ξέρω 22 χρόνια και από το 22 και μετά, με 12 τουρισμό που γαμνιού και πάμε γαμιόντα στα χώρα από τουρισμό. Δεν μπορεί να μιλήσει κάποιο και να πει φτόχοι για τα ταξί. Είναι μαλακα, κοπρήκε, μεκρούλιακα, χαρτοκλέφτη ή λαμμόγιο. Μόνο ένα μαλάκα μπορεί να μιλήσει για αυτό και για τα ταξίδα από το 22 και μετά ή μια κομματική κλανιά όπω αυτό που βγήκε. Το παλικάρι που βγήκε και είπε ότι είναι ταξιδιώτη, του λέω φυλαράκο, τα 20 ενώ σα το καλόκι. Εντάξει, οκ. Okay. Τώρα μπορώ να είμαστε στα 150. Μπορώ να είμαστε στα 120. Άλλο πόσο δουλεύει ο καθένα. Εγώ είμαι ένα ιδιοκτήτη ο οποίο έχει οπλήσει την άδεια, δεν χρωστάω από και μπορώ να πω ότι αυτά τα λεφτά μπορεί Το καλοκαίρι μπορεί και να μην τα βγάλω. Αλλά δεν μιλάμε για κάθε μέρα, έτσι. Λοιπόν, αυτό ήθελα να απαντήσω στον άνθρωπο, μίλησε όμορφα, του απαντάω όμορφα και εγώ. Απλά στην κομματική κλανιά πε του να παναγαπηθεί που βγήκε και είπε φτώχεια στα ταξί. Να παναγαπηθεί. Αυτό αγόρι μου, σ' αγαπάω πολύ όπω ξέρει. Λοιπόν, α δεν κάνω πίσω τώρα, για. Δεν μπορεί, επίτηδε το κάνει. Γιατί? Θα απαντήσω για να ψυχηθεί ο καφέ. Λοιπόν, λεπτρία, 25 Ιανουανούαρίου είναι η πρώτη ψηφοφορία για τον πρόεδρο τη Δημοκρατία. Ναι, ναι έχουμε δημοκρατία, αλλά θα έχουμε πρόεδρο. Ο Ταστούλα, α πούμε, που προτείνεται από τον Πούλη, βγαίνουν τα κουκιά. Για ποιο, για να τον βγάλει. Ναι, για να εκλεγεί. Ναι, καλε, βγαίνουν, κουκιά. μην ανησυχήσει. Με τριμμένα Α, α μετρημένα τριμμένα τάχη. Ωραία. Ήτανε καιρή που η πόλη πόρνη σε μετάνιε ξενυχτούσε και τα χέρια τη δεμένα τα κρατούσε και καρτέρα για ένα μακελάρι και καρτέρα για τον Τούρκο να την πάρει. Πάντω, το Σάββατο 25 Ιανουαρίου, εμένα δεν με ενδιαφέρει τι θα γίνει. Το Είμαστε... Σάββατο, αγάπη μου, έχουμε παράσταση, παράσταση στην Ελληνική. Αγάπη μου, που έχει τίτλο τον τίτλο. Αφιόσα κατάλληλη. Αφτιρώσα κατάλληλη με όμω Γιότα. Το μήλο τη Θεσσαλονίκη. Ναι. ώρα. Την ώρα, τη μέρα, μάλλον, που θα βγάζουμε πρόεδρο τη δημοκρατία. Εμεί με τον τίτλο αυτό με αυτή την παράσταση, που είναι αυστηρόσα κατάλληλη. Μα μικρονιώνα. Όλη αυτή, ναι, ναι. Ερχόμαστε στη Θεσσαλονίκη. Σήλο. Τι ώρα είναι, ξέρω εγώ, 9, δεν ξέρω. Δεν έχει μάθει ακόμα την ώρα, κατάλαβα. Είναι γνωρίσω Ιητήρια... ακόμα τώρα στην ώρα, θα κουλήσουμε. Σε εισπία που θα βγάλουμε έμασε. Ωραία, παιδί, περίμετω θα βρώλα. Λοιπόν, uh, η έναρξη τη παράσταση είναι 10. 10, 10. Που σημαίνει υπότες ότι οι πόρτε ανοίγουν 9. Ισητήρια Εισιτήρια στο more.com more. και τηλέφωνο 2310510081. Αν επέστα, εσύ για του άλλου. Για τηλεφωνικέ κρατήσει. Το ακούστηκε, ελπίζω. Αυτά. Και την Κυριακή, το ίδιο ώρα το κύριε, κουκουλάρισα. Αγάπη μου γλυκιά. δεν έχει νόημα να με ρωτά αν μιλά πάνω μου. Έχει δίκιο. Ε, καταλαβαίνω ε, ότι δίκιο... είσαι συγκράτητη, αλλά να έχει νόημα. Το δουλεύω, πίστεψε με. Δεν το δώζω, πιστεύω. Το δουλεύω, αλήθεια. Δεν θα το ξανακάνω όπω το όλοι. Όχι αγάπη μου, θα τρως και εσύ τις παρατηρήσεις Όπως πέρυσι και κάνεις παρατηρήσεις Θα τις τρως και εσύ Το δέχομαι Ο, Αυτό σου είπε κιόλα. Αύριο θα είστε εδώ στι μία η ώρα Μα ναι, <σχελίου> ναι, ναι